Να σκάμει θολοκουντριάριδες Χριστός Ανέστη Ανάσταση παιδιά Θέλω να εκφράσω το Χριστός Ανέστη μόνο στον πατέρα Κωνσταντίνο και στον πατέρα Μάξιμο διότι οι άλλοι δεν είναι χριστιανοί ούτε εσείς είστε χριστιανοί και στα αγγλικά Χριστός Ανέστη Jesus ράιζον. Χριστό Χριστός Ανέστη Το μόνο κήρυγμα που έχω να σας πω είναι ότι Χριστός Ανέστη Χριστός Ανέστη Jesus ράιζον. Επειδή μα κατηγορούν ότι δεν λέμε Χριστουσανάσου. Ορίστε με την ευκαιρία. Jesus riser to everybody. Ναι. We το are back. Το βάλαμε με πολλέ εκδοχέ. Γιατί κάποιο μπορεί να μην του κάνει τώρα το ένα, ο άλλο είπε. Καρχά δεν ξέρω, μα πιάνει όλου. Γιατί ο άλλο, ο Τίτε Παπά ήταν που λέει Όχι. Όχι σε όλου. <laughs> ένα Δεν αποκλείται ένα άλλο, αλλά όπω και να έχει. Πυροβολημένο. Δεν είναι για όλου. Είμαστε κάποιοι, είναι κάποιοι, δεν ξέρω, που δεν το αξίζουνε. Αληθώ λοιπόν. Αφού ακούσαμε τα Χριστό Ανέστη και χρόνια πολλά για όλου του υπόλοιπου, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να τσακωνόμαστε, να διαφωνούμε, να πιστεύουμε ότι. Γι' αυτό θα έχουμε υγεία, για να τσακωνόμαστε. έχουμε κι άλλα ωραία πράγματα να κάνουμε, δεν και να τσακωνόμαστε. Να τρέχουμε τσίτσε στα λιβάδια. Α, ωραία, να έχουμε υγεία, να τρέχουμε τσίτσε στα λιβάδια. Και τσακωνόμαστε πάλι στα στα λιβάδια. Δικό μου το λιβάδι, έχω βάλει περίφραξη, α πούμε. Το κλασικό. Ρίχνω την πέτρα και όπου πάει. Μέχρι είναι δικό μου, από εκεί παίρνει το δικό σου. Ναι αυτό, ναι. έτσι θα μοιράζανε ναι, ναι, ναι. κάποτε Όχι οι αγελίες ήταν μέσα, άλλα δεν τραβάζανε Πετούσαν την πέτωση Κάνα πουρνάρ ή κανα τέτοιο βάζανε Και εδώ σας καλό βρίσκουμε Ελπίζουμε να σας καλό βρίσκουμε Δηλαδή γυρίσαμε εμείς σήμερα. Είμαστε εδώ σήμερα και αύριο Λείπαμε για 10 μέρες λόγω διακοπών του Πάσχα Κατάνοιξης, περιφοράς είναι. Δεν είναι και λίγο, νηστείας. ο καθένα θέλει το χρόνο του Να ισορροπήσει με τον εαυτό του. Το άλλο αυτό. Δεν... Το <laughs> δεν ήταν το χρόνο Δεν ήταν ο καιρό. Ήθελα λίγο ακόμα και μου με κόψατε ξαφνικά. Λε και δεν ήμασταν. Στο σχολείο. Ναι. Σαν σχολία τα σχολεία έπρεπε. Στο σχολείο ανοίγουν Τρίτη. Γιατί oh, πέφτει και oh, η Πρωτομαγιά τη Δευτέρα. Πόσο ζωάρα. Πραγματικά, Θα του κρατήσουμε το 15ου. Φέτο του έκατσε mm. μια χαρά. Mm. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το Πάσχα η Αθήνα, εγώ ήμουν στην Αθήνα εδώ. Ήταν άδεια. Ήταν ωραία άδεια. 15ου. Να και μετά από δύο χρόνια έφυγε όλο ο κόσμο. Έγινε μα δω τέτοιον. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ότι ήταν δύο χρόνια και φύγαμε. Τι ήτανε. Οφείλεται στην οικονομική. Στον πίσω από το κουραγιόν. Ένα αυτό. Και αυτό, Α, και αυτό. Στην οικονομική πολιτική τη κυβέρνηση. Γιατί η ανάταση. Ανά... Κοίταξε να δει. Πας... Με 13 ευρώ βενζίνη και Αλεξανδρούπολη πα που λέμε. Δεν γυρίζει όμω. Γιατί πα. Με 13 πα ούτε μέχρι τη λαμία. Ποια ούτε μέχρι τη λαμία; Ούτε με λαμία. Κατά το σχηματάρη τελειώνει. Πρέπει να το ξαναγενήσει. Τίπολα να, να, να, να κλωτσά τα μάξη. Και όμως η έξοδος του Πάσχα και αυτή η έξοδος του Πάσχα ε, χρησιμοποιήθηκε επειδή έφυγαν πολλοί Αθηναίοι. Και για να πούνε ότι πάει καλά ναι, η κυβέρνησες και εδώ, πάει... απέδωσαν τα μέτρα, Αυτό... τα βοηθητικά Αυτό... και οι και μπράβο. Αυτό ακριβώς το λέει ο κύριος Οικονόμου. Αυτά που είδαμε από τον τρόπο που οι συμπολίτες μας επέλεξαν να... γιορτάσουν το Πάσχα, ήταν, έδωσαν ένα κλίμα και ένα τόνο αισιοδοξίας. Ήταν ένα αισιοδοξο μήνυμα. Είδαμε πολλοί κόσμο να φεύγει από τις πόλεις, να πηγαίνει στα χωριά τους, την ελληνική επαρχία, να πηγαίνει σε τουριστικούς προορισμούς. Λοιπόν, έτσι χρησιμοποιείται το Πάσχα και η έξοδος, δηλαδή το να πας να στο χωριό... Λίγο φρέσκο κρέα στην Πεθερά, στη Μάνα, στην Πουνιάδα. Που αυτό... Όλοι μαζί το μοιράζεστε ναι. και λιγότερα κιλά για να φτάσει, γιατί έχει φτάσει στα και ταρνί. Αυτό Και ο... το ερμηνεύει αυτό που ερμηνεύει τις καταστάσεις, ναι, αυτό ναι, ο οικονομολόγο ερμηνεύει τι καταστάσει. Δεν το μπορώ, σε οτιδήποτε Με μια ευκολία όμω. Επειδή είμαστε εκπομπή μνήμης, Α, μνήμης. Το ίδιο τι είχε είναι, κάνει. Ομάδα μνήμη. Εκπομπή μνήμη. Και αυτό είναι Ναι, ναι, ναι. εκπομπή μνήμη. Γιατί να με εκπομπή αλήθεια. Εκπομπή αλήθεια, ό,τι θε. Και ψεμάτων. Βάλω ότι τίτλο θε, όλα γίνονται. Ο Αλέξη Τσίπρα, επισήριζα, πάλι είχε χρησιμοποιήσει την τότε έξοδο του Πάσχα για να αποδείξει και αυτό. Καθά γίνεται... δεν μου άρεσε που κόλλησε τη λέξη ψέματα με Τσίπρα. Okay. Γιατί πήγε κοντά αυτό. Ωραία. Ψέματα, κενό. Τσίπρα. Ναι, ναι. Τώρα ικανοποιημένο. <laughs> χρησιμοποίησε την έξοδο του Πάσχα, okay. λοιπόν. Και τότε, λοιπόν, ο Αλέξη πάσχατος... Τσίπρα πάλι για τον ίδιο λόγο. Άκουγα και έναν συνάδελφό σα που δείχνει. Είναι φαινόμενο που δείχνει. Να λέει ότι φέτο το Πάσχα ήταν η Ιούλιο των Capital Controls. Σιγά, παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που έχει γίνει ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα. Εντάξει, Έγουρθ, με το κουταλάκι. Τι έξοδο είδε. Λοιπόν, την είχε δει το, τι θε εσύ. Θέλω να πω ότι το Πάσχα δεν είναι απλά η μεγάλη γιορτή τη Χριστιανοσύνη. Είναι και δείκτη οικονομικό. Το βλέπουν οι κυβερνήσει πόσοι βγήκαν τόσοι. Άρα πάμε πολύ καλά. Δηλαδή βγαίνει ένα συμπέρασμα, η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια το λεκανοπέδιο. Έφυγε το ένα, 1,5 εκατομμύριο. Δεν ξέρω, η αντανάδια. Ναι, οι μισοί πόσοι από αυτού πήγαν σε ξενοδοχεία, όντω. Πόσοι από αυτού πήγαν σε ξενοδοχεία πρώτη Καταλωνία. Πόσοι αυτό, από αυτού πήγαν στην Κουνιάδα. Και πόσοι στριμογνώτουσαν από εκεί και πέρα. Δεν έχει σημασία. Βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Το νιώθουμε όλοι. Το βλέπουμε. Είμαστε ευτυχισμένοι όλοι. Πήγαμε διακοπέ. Ξαναγυρίσαμε ανανεωμένοι οπότε. Ίε... Όπω και να έχει, το ότι πήγαμε και αυτά είναι κάτι καλύτερο από πέρσι. Δηλαδή, κάπω ανασάναμε, βγήκαμε, δεν υπήρχαν τόσα Εννοείται. μέτρα. Δεν, δεν υπήρχε κανένα μέτρο. Δεν τίπου... Τα μέτρα από τη στιγμή στην που Αθήνα. τα ανακοίνωσε πάυσαν εκείνη τη στιγμή. Εμεί την αφήνουμε. Όχι η μάσκα που είναι σε ένα πω. μήνα. Η μάσκα έχει σταματήσει πριν δύο μήνε. Επιτάφιο, υπήρχε μάσκα στον επιτάφιο τώρα. Φορούσανε μάσκα στον επιτάφιο. Τι σχέση ο επιτάφιο, εκεί δεν κολλάσει. Α, ναι, sorry, sorry. sorry. Τι λέγατε, επειδή εγώ στον Πες για το μετρό, άμα είναι, μου για το έχει Στο μετρό είχαν μάσκα Στο μετρό έχουν μάσχα. Να η απόδειξη. Ναι. Γιατί έχει μάσκα, γιατί κολλάει. Mm. Στο mm. τεράστιο, γιατί δεν έχεις Γιατί δεν κολλάει. Πέρασε από κάτω. Αν περάσει από κάτω, και έχω μάθει. Είσαι συνεργάτη του οικονόμου. Γιατί αυτά λέει ο κύριο του Ναι. Γιατί κάτι Του Όχι. Αλλά δουλειά κάνω. Είσαι, φίλος. είσαι Όχι, ούτε καν φίλο. Δουλειά είναι. Συγγραφέα στην αρχή. Επαγγελματία. Λογογράφο. Ο Βαρουφάκη, δηλαδή, γιατί έγραφε λόγου. Πιανού. Το Γιωργάκη. Ο Βαρουφάκη κάποτε. Ναι. Αυτέ οι που είχε ο ήταν του Βαρουφάκη. Ναι, δεν ήταν αυτό ο σχεδιασμό. <laughs> <Α, ναι. laughs> δεν ήταν Εκεί οφείλονταν. <laughs> <laughs> και έλεγα ποιο γράφει στο Γιώργο λόγο. Ο Βαρουφάκη. Πάντα έχω μια πορεία Ποιο γράφει στους πολιτικούς λόγου, Τους πρωθυπουργού. Έχει, ένα ενδιαφέρον πάντα σε αυτούς. Θα είχε ένα νόημα κάποια στιγμή να αποκαλυφθούν όλοι αυτοί, να βγάλουν την κουκούλα και να <laughs> Να. Πολύ ναι, καλύτερη από εμά, δεν το συζητώ. Άριστη, αυτήν είναι άριστη. Εμεί είμαστε τίποτα. Δεν μου άρεσε η ύχμη για τον συνάδελφο Σεφερλή, αλλά τέλο πάντων. Okay. Που είπε αυτή είναι για τον Τελιφινάρο, άρα τι άλλο δεν είναι, Ναι. Ο Σεφερλή. Α, και ο ναι, δεν είναι. είναι Ωραία, ο κύριο Οικονόμου, λοιπόν, να μείνουμε λίγο στον κύριο Οικονόμου, ε, γιατί μα συνέβη και ένα άλλο πολύ χαρούμενο αυτέ τι μέρε που δεν το πήραμε χαμπάρι, δεν το νιώσαμε γιατί μα ήταν πάνω στα αυγά, με στι κολυστερίνε, με στα αρνιά, τα κοκορέτσια, τα ντερα. Συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα το ακούσουμε τώρα. Ο οίκο αξιολόγηση Standard Poor's προχώρησε στην αναβάθμιση τη πιστοληπτική ικανότητα τη Ελλάδα κατά μία βαθμίδα. Έτσι, γίνεται ο τρίτο οίκο αξιολόγηση και ο δεύτερο από αυτού που λαμβάνει υπόψη της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που τοποθετεί τη χώρα μα ένα μόλι σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα. Η αναβάθμιση αυτή, μετά δύο χρόνια πανδημία και εν μέσω πολέμου και παγκόσμια αναταραχή, επιβεβαιώνει, όπω επισημαίνει ο την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Είναι μια σφραγίδα αξιοπιστία. που θα αναβαθμίσει τις αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές της χώρα <coughs> μας. Μα αναβάθμισαν οι οίκοι, ο Στάνταρς και ο Πούρς. Τοποθετηθήκαμε σε μια ναι. βαθμίδα πάνω. Μια βαθμίδα Τέλος. πάνω. Δεν το νιώσατε όλοι. Δεν είναι η ζωή σα καλύτερη. Και να μην το νιώσετε γιατί δεν το περιμένατε. Τώρα που το ξέρετε. αρχίς να το παρακολουθείτε. Δείτε το. Ίστε. Πώς νιώθεις ξαφνικά. Είναι ωραίο που Είμαστε παρακολουθούμε. Είμαστε δι... βαθμίδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον που μας αξιολογούν οι οίκοι αυτοί και τώρα μας ανεβάζουν σιγά σιγά μετά το μνημόνιο αλλά όταν μπήκαμε στο μνημόνιο που είχαμε χρεοκοπήσει σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα δεν είχε πει κάποιο οίκος τι κάνετε, πέφτετε Θα χρεοκοπήσετε. Ναι. Ξαφνικά από τα Α, Α, Α, α χρεοκοπήσαμε κατευθείαν. Τι Ττάξει. κάναν τότε, οι ίδιοι είναι. Γιατί δεν μα έλεγαν, δεν προειδοποιούσαν και μα είχαν στα πολύ ψηλά και ξαφνικά έπαιζε στον κρεμό. Και τι θα γινόταν να μα προειδοποιούσαν. Τίποτα. Έτσι. Θέλω να πω ότι αυτή η είναι πέντε τύποι ένα γραφείο παίζουμε να να λένε οι κυβερνήσει ότι μα έριξε, μα ανέβασε Αυτό απλά Ο είναι ο Η πανδημία υπάρχει, λένε και Δεν Όχι. Δεν έγινε επιδημία. Στη Γαλλία λένε επιδημία πια. Εμείς πώ τη λέμε. Πανδημία. Ναι. Δεν ξέρω. Τι γίνεται. Ε, δεν ξέρω πώ την ονομάζουμε. Ξέρω όμως... Σκοπιμότητες αδερφέ. πολιτικέ σκοπιμότητες. Ξέρω πώ μετράμε από εδώ και πέρα όπως υποπλέβερ σήμερα το πρωί που βγήκε στο Sky. Μια υπερβολική αύξηση των κρουσμάτων ενδεχομένως ας πούμε μέσα στον Αύγουστο μπορεί να σας κάνει να επαναφέρετε κάποια μέτρα ακόμα και μέσα στον Αύγουστο Ω η αύξηση των κρουσμάτων κύριε Τάκη γι' αυτό το ξεκαθαρίσμα από μόνη της δεν είναι πλέον δίκτης που Α. επηρεάζει καμία χώρα για το μέτρο που θα πάρει Δεν είναι τι όλα άλλαξε. κρούσματα δεν λοιπόν. Είναι. Τι άλλαξε ξαφνικά. Αποφάσισε. Τι συνέβη. Τίποτα. Δεν βολεύει. Άλλο δε συμφέρει, παιδιά. Να ξασθενήσει λίγο το θέμα. Έχουμε και πει Έχουμε πει έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία. Οπότε δεν μα νοιάζουν τα κρούσματα. Ναι, Αυτό Καλά, είναι. και ο πόλεμο σωματώθηκε πια. Ε, εντάξει, αλλά υπάρχει. Απασχολήθηση εννοώ. Ναι, Λε, ναι, το λένε ναι, ναι, που και ναι. που στα. Ε, δεν κάνει και φωτογραφή στο Ζελένσκι για να δούμε τι γίνεται. Και δεν βγάζει κανένα πια η πόγια έκανε. Στι <σίλες> της... <σίλες> <σίλες> το το μεγάλου. Oh <σίλες> <σίλες> Του ισογείου. Τα κρούσματα λοιπόν δεν είναι λόγος να ανησυχήσουμε. <σίλες> δεν δίνουμε καμία σημασία. Ε, εντάξει και πάμε. Γιατί να... να δίνουμε και στου νεκρούς και κρατάμε τις μάσκες Και γιατί να δίνουμε και στι μονάδε μονάδες θεραπεία. Βγάλει τα όλα έξω εκεί. Γιατί δεν δε βγαίνει καν. να πει ότι είναι τελικά. Θα βγει, νομίζω δεν είναι ακριβό. Ότι δεν όταν... είναι, είναι ψέματα, δεν πεθάνανε. Το Σεπτέμβριο. Το Α, Σεπτέμβριο, δε. μόλις τελειώσει η τουριστική σεζόν, ναι. θα αρχίσουν πάλι να λένε σήμερα τόσα κρούσματα. Θα αρχίσουν ξανά να Ανεβήκα. Εν τω τα κρούσματα ξαφνικά με το που έ... έριξε πέσανε. τα μέτρα, Με το που βγάλαμε Στριστή. τις μάσκες. Τι <laughs> έγινε. Βγάζουμε τι μάσκε. Δεν ακόμα. Ναι, καλά. Αγκαλιζόμαστε, φιλιόμαστε. Μέχρι ε, που τόπε, τη στιγμή που, που τόπε την άλλη μέρα. Τη Γιατί, γενιά. Τι δείχνει Τι τώρα... δείχνει αυτό. Ότι ώρα έχει το μυαλό, Αποστόλη. Αυτό Καλά, είναι και η ψυχολογία. Πώ είναι η οικονομία η ψυχολογία. <laughs> λοιπόν, είναι και η πανδημία η ψυχολογία. <laughs> Όλα λοιπόν είναι ψυχολογία. Α, άμα αλλά... νιώσουν ότι δεν υπάρχει, είσαι Αυτό ακριβώ, ναι. Τίποτα. Ένα ακριολόγημα είναι. Βγαίνει έτσι, το περνά. Μπορεί να το έχουμε περάσει, δεν το έχουμε Αυτά πιστοποιητικά ούτε που ζητάνε. Λίγοι μεθαύριο. Με και τι έγινε. Πότε, μεθαύριο νομίζει λίγη Έχει λήξει έχει ούτε λίξη, που ζητάνε. Εντάξει. Παραθυράκια υπάρχουν, μπαίνουν με αλλού πιστοποιητικά μέσα. Καμίλησε η ταυτότητα κλπ. Αυτό γίνεται ευκαιρία. Υπάρχει που εκεί και σκανάρει με το κινητό και γύρευαν αν σκανάρει και αν το πιάνει και αν δεν το κάνει. Ούτε ταυτότητα ζητάνε. Δεν έχει σημασία. Βλέπουν εκεί το barcode και τον blender. Το OFGR. Οκ. Συνολογόμαστε όλοι. Κλείνει το μάτι και περνά. Αυτά τα πολύ ωραία ώρα εδώ με την πανδημία την έχουμε λύσει. Ένα-ένα τα θέματα λύνονται. Λύθηκε Καλά, η οικονομία, ναι, ναι, ναι, ναι. λύθηκε η πανδημία. Να είναι η κανονικότητα. Είναι εδώ κοντά είμαστε στην κανονικότητα στην επιστροφή. Τι μα έχει μείνει ω εκκρεμότητα είναι ο πόλεμο. Η εισβολή Ρωσία στην Ουκρανία. Έχουμε του ανταποκριτέ που βγαίνουν από τη Μόσχα και μα ενημερώνουν. Ένα και από το Βερολίνο. Ένα στον Βαλασόπλο από το Βερολίνο, βγαίνει στο Όπεν. Ναι. Το κρατάμε είχε πει κάτι για τον Πούτιν και βγει και ο Λιάτσο mm. από τη Μόσχα στο Μέγκα. Και είπε κάτι πάλι για τον Πούτιν. Αφού βυθίστηκε το πλοίο, πάνω του ήταν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των α, α, μελών του πληρώματο. Όπω λένε, κάτι τέτοιο όμω εδώ από τη δεν προκύπτει. Μάλιστα. Και είμαι σίγουρο ότι θα δώσουν και φωτογραφίε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, ναι. πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν. Ο Πούτιν έχει. Τώρα, πώ θα αντιδράσει ο, Πούστιν, ο Πούτιν. Ο Στάιν Μάγερο, Υπουργό Εξωτερικών, είχε πάρα πολύ καλέ σχέσει με, με τον Πούτιν. Ωραία. Είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με το μπούστι Με το μπούτι. Τι γίνεται, τι πάθανε οι αντιποκρίτες μήπως είναι στοιχεματάκι Ή ξέρουν κάτι Δεν ξέρω Αλλά δεν, δεν γίνεται να κάνουν το ίδιο σαρδάμ μόνο. Ξέρω. Και δεν είναι και Και καλά, καλά ο Πανασόπουλος το κάνει και ο Λιάτσος που είναι στη Μόσχα Υπάρχει ολιά του ακόμα ζει. Γιατί δεν υπάρχει. Που είπα αυτό για τον Πούτιν, Ξέρω Α, ναι. Δεν ξέρω επειδή. Η Ρωσία είναι μια χώρα δημοκρατική. Η Ρωσία είναι μια χώρα που ξέρει ελληνικά. Και κοιτάνε και τα Σαρδάμ τα ελληνικά. Σωστό αυτό. Αυτό τον σώζει μάλλον. Το λιάτσο. Γιατί είναι μια δημοκρατία και η Ρωσία. Το έχουμε δει αυτό. Καλά, σα ξέρουμε που την άκια τώρα. Μη σα πω. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά τα ωραία. Χθε πήγε ο πρωθυπουργό μα στο Υπουργείο Τουρισμού. Να δεις όπως... ο ο για να βγάλει κάρτα τη μόνιμη ή τη διακίαση. Να δεις τι πάει τι χιλιά, το έργο του κρηκή. Πάει κάθε τουρίστας, πάει το προγείο τουρισμού, αμα θέλει. Όχι. Α, αλλά ο, ο, ο επιθυμος τουρισμός. Το μπορεί να. Το σύμβολο. Ναι, ναι, ναι, ναι του τουρισμού, γιας θυργός, να δεις πώς πάει εκεί χιλιά, εκεί τι ακkingen αφού πέτηκε στη πανδημία. Πήγε να πετύχει αλλού. Πήγε να πετύχει. Πήγαμε σαν τον Θεία, τον Περιοδιδεύων. Πήγαμε καλά σε μια πιάτσα, πάμε και στάνε αφού πήγε. Παίρνει παράταση, ο ναι, εσύ ναι, πήγες Καλά, πήρε παράταση. Ε, έτσι, αυτό. έτσι ακριβώς. λοιπόν. Και η είναι υπουργό τουρισμού, να το ξεχνάμε, γιατί από αυτόν θα σωθούμε, υποτίθεται. Αν σωθούμε. Ε, πάνε όλα τα άλλα στο Πήγε ο, ο, ο, ο η πρωθυπουργός στο, στο Υπουργείο. Νοικικία. Εκεί ο Υπουργό, που τον έχει διορίσει ο πρωθυπουργός ναι. πρέπει να γλύψει. Γιατί πρέπει να γλύψει, Διορισμένο είναι, δεν έχει ανάγκη. Γιατί έτσι γίνεται. Α, εθιμοτυπικά. Αν... Θα ακούσουμε δύο γλυψίματα. Mm. Πώ έγλειφε ω Υπουργό υγείας και πώ έγλειψε χτε το πρώτο ω Υπουργό Τουρισμού. Κύριε Πρόεδρε, εσεί και η κυβέρνησή σα αντιμετωπίσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία όλε τι προκλήσει των τελευταίων ετών και αυτό έδωσε. Προ αξία στη χώρα και ειδικά στο εξωτερικό, <χυ> ενίσχυσε τον πραν τη χώρα και με τη σειρά του έφερε μεγαλύτερε ροέ τουριστών και ταξιδιωτών α, στην Ελλάδα και ενίσχυσε την ελληνική οικονομία και έφτασε στη μέση ελληνική οικογένεια. <χυ> <χυ> <χυ> <χυ> Τα λέει αυτό ο Υπουργό, τον Πρωθυπουργό μπροστά, στι κάμερε επίση μπροστά. <χυ> <Ναι>. <χυ> Αισθάνεται αυτή την ανάγκη, αντί είναι και ο ίδιο μέλο τη κυβέρνηση, αντί να πει. Ε, με, όλοι παλέψαμε όλοι μαζί και κάναμε και Πρωθυπουργέ, τον Κύπρου και τον Κύπρου. Στην λογική, μεσία. Στην λογική έχω με μεσία. Έχω δίπλα μου με το Μεσία και. Θα κάνουμε τώρα το τεστ. Ε, ακούσαμε εδώ πώ έγλειψε ω Υπουργό Τουρισμού. Θα ακούσουμε τώρα πώ έγλειφε όταν πάλι φύγει ο Μητσοτάκη. Θα βγάλουμε το συμπέρασμα. Είναι εννοήμον οι ακροατέ να κρίνουν πότε έγλειφε καλύτερα ο Κυκίλια. Ω Υπουργό Τουρισμού που ακούσαμε ή ω Υπουργό Υγεία που θα ακούσουμε. Ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε έτσι ώστε όλους αυτούς τους μήνες να στηριχθούν και στηρίζονται όπως βλέπετε όλοι αυτοί οι οποίοι πλήττονται. <Φρόντιο> Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης <Φρόντιο> με τις παρεμβάσεις του προστάτευσε την ελληνική κοινωνία. Ε, η ελληνική διακυβέρνηση έβαλε ένα δίχτυ προστασίας. Η δημόσια υγεία και οι ανθρώπινες ζώες είναι πάνω απ' όλα. <Φρόντιο> Όχι, όχι, σαν τουρισμού μα έκανε. Σαν, σαν σαν ναι. τουρισμού. Μάνα Πολύ μετρημένος μου φάνηκε στο Υγεία. Ήταν αρχή. Ήταν, δεν ήξερε πώ λειτουργούσε. Ήταν στην πρώτη προκαταρκτική. Μετά έβαλε κανάλια εκεί. Έμαθε ε. πώς γίνεται. Ναι. Μετά προήχθη. Πήγε στον αυτιά καλεσμένο <laughs> και είδε. Έχει... Κάθε μήνα είναι στον αυτιά καλεσμένο ο Κικυλία. ανεξαρτήτως του πιο υπουργείο υπηρεσία. Σίγα εντάξει. Και το κάθε μήνα είναι λίγο, άλλο είναι κάθε μέρα. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα είναι εβδομαδί. Έχει στάνταρ, πέλα, το λόγιο. Πιο, πιο εύκολο αυτή την εποχή, πιο εύκολη δουλειά είναι ένας Έχει να σε κλείστρα στα κανάλια. Χρειάζεται ατζέντα? Όχι. Δεν χρειάζεται. Είναι περιττές θέσεις. Παίρνει τηλέφωνο, θα έρθω την άλλη Κυριακή. Έλα, Υπουργέ, οκ. Okay. Τι έλεγε, Υπουργέ. Ο Υπουργός στέλνει, υπουργός, θα έρθω. Ο αυτός λέει, υπουργός, να, λέει ναι, ναι, θα έρθω ναι. την άλλη Κυριακή. Και ο Πρωθυπουργός, αντίστοιχα. Ε, θα φύγουμε όμω τώρα από του υπουργού που έχουν ένα λόγο να γλύφουν. Ε, θα πάμε στον απλό λαό κάτω. Που δεν έχει λόγο να γλύφουν. Τι ήρθε σε άλλο ο κυρία Κρού Μιτσοτάκη. Θα και ο λαό. Εκεί ο λαό είναι μια κυρία εδώ πολύ. <σχερ> το βρήκε κόμενο? Δεν το είπε έτσι. Έχουν εξασθενήσει αυτά, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει. Γιατί δεν τα λέγανε περίοδο θα ανέβουν. Θα βγουν κόμενη ηλικία. Ή τυχαία στην Κυψέλη που είναι με το καρό τη και βλέπει το μυτσοτάκι. Ανέλπιστο, ναι. Θα ακούσουμε λοιπόν πόσο ο λαό τη Σαλαμίνα Αποστόλη Πάμε. δέχτηκε τον ηγέτη. Τα τον ηγέτη. Του. Νόμιζα τα παλούκια, επειδή. Η Σαλαμίνα έχει 2.000 ενεργά μέλη. Γι' yeah. αυτό δεν το, το, το, το καταφέραμε. Yeah. Το, καταφέρε, το καταφέρε ο λαό τη Σαλαμίνα που σα αγαπά. Yeah. είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε στη δύσκολη αυτή στιγμή Στη διακυβέρνηση τη χώρα μα yeah. πρωθυπουργό Εστάλη. Yeah. Τα μου χρόνια ή του Πατέρα. Θεωρούσα πατέρα σα, συγγνώμη, θεωρούσα τον πατέρα σα, τον πιο κόπρο και τον πιο τη Ελλάδα. Είστε και την αλήθεια. Ποτέ δεν είπατε Λένε την αλήθεια όσο να είναι στο λαό. Γι' αυτό σα εκτιμά να σας σα Ένα λίγο στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πας στο Υπουργείο, για λέξεις να πας στο τουρισμό, ακούς τα καλύτερα. Ναι. Πας στη Σαλαμίνα, mm. ακούς τα καλύτερα. Πού πήγες στη Σαλαμίνα, έχει κεντρονιάτων. Όχι. <laughs> Δεν είναι, πήγε... Μέλη της Νέας Δημοκρατίας είναι. Ναι, ναι, αυτό λέω, έχει κέντρο, τέτοιο. <laughs> Δεν ξέρω, νομίζω <laughs> ότι ήταν εκτό κέντρου. Αυτή α, ήταν καλά. Ναι. Για πληρωμένο μπορούσε και καλύτερα. Καλά, εννοείται. Συζητάζω αυτά. Είναι πιο ώρα να είναι λίγο κακοπεγμένο. Πάντω, αν πα στο Υπουργείο και ακούσει όλο αυτό, σε έχουν τα κανάλια βελατούρα όλη την ώρα σε γλύμα. Δεν μπορεί τώρα να πάει και να πέφτει ο πύχη κάθε σαλαμίνα. Πρέπει να, να κρατηθεί πιο... κάπου και το επίπεδο. Πρέπει να είναι πιο δεύτερο και καλά αυθόρμητο και λίγο άκομψο. Και όχι τόσο περίτεχνο και φτιασίδωμένο. Έτσι πρέπει να του λαού αντίδραση. Του Υπουργού, ναι, των καναλιών είναι Καλά, εντάξει. Και το Υπουργού θα έχει μια προετοιμασία. Κανάλια. Είναι λειτουργήμα. Ε, αυτό ακριβώ. Πληρώνονται άλλωστε. Στην κόσμο θε να ακούσει τον αυθεντικό το, το, το, το λόγο ας πει, του καθημερινού πολίτη που τραβάει αυτό από τραβά αυτό τα όλοι. Αυτό, ε, ε, αυτό. Ε, αυτό. Έτσι λοιπόν, αλλά έλα στη θέση λίγο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νιώθει Θεό όχι μόνο προφήτη. Από αυτά νιώθει Θεό. Ή και από το έργο στο το ίδιο που λες Τι κάνω ρεπουστήριο. Δηλαδή δεν φυλάει τα χέρια το Μητσοτάκη κάθε μέρα. Στον καθρέφτη. Ναι, μου. Όχι, όχι, χαίρο πολύ. Μπράβο μου. Ισχύει αυτό. Ναι, αλλά αυτό ισχύει το με όλου του πρωθυπουργού. Γιατί χρειάζεται τον κόσμο Γιατί να αγγίξει ένα, ένα τέτοιο περιβάλλον. Ένα τέτοιο περιβάλλον, σε όλου του πρωθυπουργού, γίνεται αυτό που τους, όπου πάνε ακούν καλά λόγια. Όπου πάνε. Στην καθημερινότητα, στο γραφείο, στο μαξί μου. Μεταφέρει πολύ, αλλά κόσμο. χρειάζεται. Δεν ξέρει ότι είναι ικανό, ότι έχει κάνει αίρο, δεν το βλέπει στην κοινωνία έξω, δεν το πιάνει στην ατμόσφαιρα. Το πιάνει. Το ποικιρία. Δεν είναι το πιάνει το ποικιλία, αλλά μην έτσι, πάρα πολύ καλό και αυτό και τον πατέρα. Τόντρο, ηλικρινεί, είναι η κερδίζει το γέρο Μισοτάκι, το μπαμπάμ Μιτσοτάκι, τον είπε λιγανί, μια κυρία. Βρέθηκε εδώ και τον είπε. Καλά. Με Έχει. όλη την πολιτική του πορεία και όλα αυτά που γνωρίζουν. Αυτά τα πολλά. Λέει εδώ ένα κλάτη στέλνει μήνυμα και μα λέει τι έγινε, λέει, Ελεβέτε με το δευτερόλεπτο χρόνο και την παρουσία σα FM. 109 ενέλει είναι οι επίσημε αρχία του χρόνου. Έχει μετρήσει τις δικές μας. τι δικέ μα. Πόσοι έχουμε εμεί. Βάλε και δύο μήνε το καλοκαίρι, βάλε και ταξιδιώνα για το Πάσχο τελικά υπάρχει περίπτωση να σα νοιάζει για τα ορφανά που αφήνετε όταν την περνάτε κοτσάνη. Αυτή τη φράση είχα χρόνια να την ακούω. Κοτσάνη, όντω. Περνάτε <laughs> <laughs> την περνάτε. κοτσάνη. Το ωραίο είναι το υπόλοιπο. Το κοτσάνη δεν είναι ωραίο. Επηρεάζει πάνω στο ωραίο το κοτσάνη. Α, μάλιστα, ναι. Δεν είστε μόνοι σα, λέει. Είναι και όσοι δεν έχουν δυνατότητα μετακίνηση που περιμένουν. Εδώ είμαστε κλεάνθιοι. Πρέπει να έχουμε και κάποιε. Τι διακοπές, έχει δυνατότητα μετακίνηση που κολλάει. Ότι δεν έχει δυνατότητα. Είναι και αυτοί που δεν πάνε, δεν φύγανε, θέλει να πει. Και λείπαμε ενώ. Είχαμε αφήσει τη κονσέρβα. Και εγώ που είχα δει, εδώ ήμουν. Αν, αν το Α, ωραίες, να δεν μετακινήθηκε. Το 50% το... τη εκπομπή. Το 50% τη εκπομπή δεν μετακινήθηκε. Έμεινε στην όμορφη Αθήνα. Αυτά τα ωραία βέβαια, επειδή λείπαμε εμεί, συνέβη εν μα. Το τρίτο καλό. Το πρώτο είναι ότι είχαμε την έξοδο του Πάσχα. Μονάδα δείκτη οικονομικού μεγέθου. Μετρήσιμο μέγεθο. Τα διόδια δηλαδή και το αρνί είναι μετρήσιμο μέγεθο. Ενώ δεύτερο παίρνει τον πόμπολα και λέει τι γίνεται. Ναι. Έχω ξεπούλει, sold out με σήμερα. Σολτα... Πάμε καλά. Πάμε, Πάμε καλά. καλά. καλά. Πώ πάει τώρα, τρει ώρα. Έχει περάσει. Πώ περάσαν, τρει ώρε σου. Μια μονάδα μέτρηση είναι αυτή. Η δεύτερη ότι ο στάνταρ και ο πούρ. Μα αναβάθμισαν μια βαθμίδα. Η οποία έγινε σύσκεψη και δηλαδή, ήταν στο στάνταρ και ο, ο, ο, ο, ο, ο Μπούχη στο στην Ελλάδα, Έλα, βάλτε, δεν πειράζει τώρα, μην σπάμε καρδιέ. Εδώ φύγαν όλοι από το Πάσχα. Μάλλον και αυτοί βλέπουν την έξοδο του Πάσχα. Την Ελευσίνα βλέπουν. Ε, α ανεβάσουμε, παιδιά. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η μάχη. κίνηση. Η Ελευσίνα είναι η μάχη. Α, στο τοπικό δελτίο που έχει κίνηση. Α, θα το ανεβάσουμε. Και το τρίτο που συνέβη πάρα πολύ καλό. Προχώρησε το ελληνικό. Όχι. Τι ω, τι με απογοητεύει. Περίμενα πώ Πάσχα με μια ένεια Ανακοινώθηκε... Τι, η αύξηση... Ποιος ήταν στο Μάσκ Σίγκερ? Όχι, Α. η αύξηση... Τι χαζό, παιχνίδι ο τσολιάς, είναι. Είναι. Τι χαζό παιχνίδι που είναι αυτό. Ο Τσολιάς, ποιος είναι. Ανακοινώθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού. Έγινε την απουσία μας, και περιμέναμε. Τέλος. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα και το γλέντι που θα ακολουθήσει. Έτσι, από την 1η Μαΐου, ο βασικός μυθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα. Από τα 663 ανεβαίνει στα 713 ευρώ. Η στην Ευρώπη, Ελλάδα, Ποσό το οποίο, συνδυαστικά με την πρώτη δόση του Ιανουαρίου, ισοδυναμεί με μια συνολική αύξηση 9,7% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό του 2021. Με απλά λόγια, οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας θα κερδίσουν παραπάνω από έναν επιπλέον καθαρό μισθό ετησίως. <Κι κανένα> Ένας 15ος μισθός προστίθεται στο εξής, στο εισόδημά τους. Γεια <Κι> σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να <κανένα> μην πεθάεις ποτέ ρε ποτέ ποτέ. Γλεράμε διότι Είναι ο 15 πέμπτος μιστός. και τώρα; Τώρα να μη Το είπαμε. Έχουμε να πάμε. Μη Φτάνει ένα μιστός ε; Φτάνω. Ο το Όχι το λέω αυτό. Το Και άρχισε. Τι κάνει τώρα. Ο πήγε νίκηνο! Πού γύρισε αθήνα! <laughs> Με το ίδιο προχείο τρομολόγιο, δεν καταβαίνει. Και βεβαίω είναι πολύ σημαντικό. Χαλφατόπιτα <laughs> στην καλύτερη. <laughs> Τι φάγατε <laughs> χαλφατόπιτε. Μπήκε μέσα ο άνθρωποι. Είναι το καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και βεβαίω είναι πολύ καλό ότι παίρνει κανεί εργαζόμενο, γιατί είναι τόσο χαμηλά τα μισθήτη στην Ελλάδα. Ό,τι και να βάλει, καλό είναι απλά, είναι κιλίου κροειδηλύκι. Αλλά ό,τι έρχεται χρήσιμο είναι. Δεν σε βοηθάει να χτίσει ζωή, να φτιάξει ζωή, να συγκεκριμένο. Αστεί όταν βλέπει. Τη μία αύξηση με την άλλη, τη ΔΕΗ, α πούμε. Ναι. Καλά. Με τον πληθωρισμό. <laughs> με τον πληθωρισμό. Με τον πληθωρισμό. Γιατί όλο αυτό οι ειδικοί και οι οίκοι, standards και οι pools το ξέρουν ότι όπω έρχεται φεύγει. Ναι. Λόγω τη ακρίβεια στον πραγματικό. Μα βέβαια. Δεν είναι. Αυτά, είναι. Και η αύξηση αυτή είναι μείωση στο τέλο τη εβδομάδα. Με τι επόμενε εκλογέ αύξησε τον κατώτατο μισθό. Θα γίνει... φτάσουμε με επιστροφή στην κανονικότητα, πιστεύει. Έρχεται σιγά-σιγά να κλείσουμε. Όπω άνοιξε να κλείσει και έτσι. Αντε πάλι. Βάλαμε τρία στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουμε γυρίσει στην κανονικότητα. Να, ο ο Τσίπρα μα έβαλε τα μνημόνια, αυτός mm. μα βγάζει από την πανδημία, μα βγάζει στο ξέφο, στην κανονικότητα. Δηλαδή, mm. όλο ή... είχαμε βγει από του προηγούμενου. Α, είχαμε βγει πριν. Ε, ναι, αφού είχαμε τελειώσει ah. το μνημόνιο. Ναι, ναι. καλά, τώρα τελειώσαμε και επισήμω. Δηλαδή, α, αυτό που έχουμε πάντα ανάμεσα σε ικανού πολλοί να διαλέξουμε. Ιδέε. Και ο καθένα σε βγάζει από αδιέξοδο. Σε μας βγάζει, βγάζει. Και, και αυτός αδιέξοδο σε μας από αδιέξοδο ο καθένα. Κι άλλο, κι άλλο. Και άλλο, και άλλο. Έχει, δεν έχει τέλο, δεν έχει πάτο όλο αυτό. Και είναι και ο λαό που επιλέγει κάποιον να το βγάλει από το διέξοδο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από πετυχημένο σε επιτυχημένο πάμε. Έχει ανέβει πολύ και ο πύχη. Είμαστε, είμαστε τυχεροί. Ναι. Δημήτρη Κίρκο που ρυθμίζει τον ήχο, πατά στο κουμπί να φύγουν οι διαφημίσεις. Σε λίγο είμαστε εδώ. Καλώ ήρθαμε, καλώ σα βρήκαμε. Είναι ελληνοφρενία τη Πέμπτη. 28 Απριλίου, πάει και ο Απρίλ. Ο... Τι, τι έμεινε <laughs> για τα Χριστούγεννα. Τίποτα. Πόσο τίποτα. Έξι μήνε δεν είναι κάτι. <laughs> με τραμή, <laughs> τα <Χριστούγεννα. laughs> Με κάποιο τρόπο τα Χριστούγεννα είναι το. Βλέπω υπάρχουν κάτι μηνυματάκια στο. Οχτώ μήνε. Μην μετράμε λάθο, δεν θέλω. Μην κάτι μηνυματάκια που διακινούνται με αστείο τρόπο. Μάλλον είναι αστεία μηνυματάκια Α, ναι, okay. που διακινούνται στα social και λέει Ο COVID έρχεται σε όλου ολόψυχα καλό καλοκαίρι και θα σα περιμένει ανανεωμένο από 1η Σεπτεμβρίου με ολοκαινούργια μέτρα και ολόφριστε δόσει. Τέλεια. <laughs> Αυτό ακριβώ. Μου το στείλαν οπότε σα το λέω. Και νέε μεταλλάξει θα πρέπει να πει ε δεν το λέει. Ναι, ναι. Το μήνυμα αυτό λέει. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να Δεν ξέρω αν είναι νέε μεταλλάξει. Mm. Χτε, λοιπόν, τελείωσε στην γειτονική μα χώρα, την Τουρκία, την απομονωμένη. Τέλειωσε μια άσκηση που έκανε η Τουρκία με το στρατό τη. Πήρανε μέρο 122 πλοία και 41 αεροσκάφη. Mm. Διεξήχθη mm. άσκηση σε Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειο. Okay. Ένα από τα σενάρια τη άσκηση ήταν κατάληψη νησιού. Α! Ah. Ναι. Και έγινε η κατάληψη νησιού. Πήγαν εκεί πάνω. Σύμφωνα με το σχέδιο τη άσκηση, όπω διαβάζω, ομάδε υποβρύχια επίθεση, SAT, άρχισαν να επιτίθενται εικονικά σε στόχο στο νησί Γιλαντσίκ, στη Μαρμαρίδα, βορειοανατολικά της Ρώτη. Έχουν ένα νησάκι εκεί. Ε, και μια ομάδα έπεσε με νερό, στο νερό από ελικόπτερο. Αυτά που γίνονται βλέπουμε σε ταινίε που έχουμε διασκήσει και εμεί τις κάνουμε αυτό. Μια άλλη ομάδα πλησιάζει στο νησί Υποβρύχια. Τις ομάδες συνόδευε άλλη ομάδα, θα σου πω για τα λέω όλα αυτά, που κατέβηκε με αλεξίπτο του στο νησί από ελικόπτερο, Πήγανε πάνω, πολέμησαν εκεί, υποτίθεται την ντόπια, νικήσαν οι εισβολεί και βάλανε την τουρκική σημαία. Αυτό ήταν μια άσκηση ναι. που έγινε. Ε, η Τουρκία. Ξέρει κάποια νησιωτική χώρα που συνορεύει η Τουρκία. Όποια πλευρά. Να, κάνει... να Από ποια πλευρά. Από ποια πλευρά <laughs> Έχει νησιά που θέλει να πάρει η Τουρκία ώστε άσκηση. Σπάω το κεφάλι μου. Ναι, ναι. Δεν έχω κάτι πρόχειρο να πω, δηλαδή, σκέφτομαι χώρα, τα σύνορα ναι. της Τουρκίας γύρω-γύρω Ναι, ναι. Πάνω, να δεν έχει, πάει, πάνω έχει στην Παύρο Θάλασσα σύμφωνα με το Ρουκ Ζουκ είναι η Νέα Ζηλανδία Έχει νησιά η Νέα Ζηλανδία <laughs> <έχει νισιά, laughs> Είναι η Αμερική, Ζηλανδία. δίπλα από κάτω είναι η Κύπρος Την έχει πάρει Εκεί, είναι νησί. Από την άλλη πλευρά δεν έχει νησί γιατί είναι ξηρά Α, είναι η Ελλάδα αριστερά Έχει η Ιλιανησιά η <laughs> Ελλάδα Εκεί λοιπόν σε αυτή την άσκηση Ήταν και παρατηρητής Πώς έτσι. Η Τουρκία επίση ανήκει στο Νάτο Οι συμμαχοί μα. Και έκαναν άσκηση που παίρνουν νησί κανονικά, βάζουν και τουρκική σημαία. Δίπλα από το νησί. Δίπλα από το νησί κανονικά. Για τη χώρα με τα νησιά. Ετοιμάζονται στο ΝΑΤΟ. Τυχαίο, ναι, Άσκηση ήταν. Έργο, έργο είναι. Έργο <laughs> δεν είναι. <laughs> Ηθοποιεί. Να το κάνουμε έτσι, να δούμε. Θα πει κάποιο, χώρα είναι. Άσκηση για, κάνει άσκηση για το σεισμό. Να, δεν μπαμε κάτι Να μην κάνει μια άσκηση ότι παίρνει και ένα νησί. Έχει τρανέο. Όχι. <laughs> στο σχολείο είναι αυτό. Ναι. Τώρα που κάνω που μπαίνω έχω πάρει κάπου. ένα στο σπίτι και αυτό σε να το λέω. Σε περίπτωση σεισμού που να μπει. κάθομαι από προληπτικά μέτρα, Μ ναι, ναι, ναι. Ναι. Πολύ, Δεν έχει πάρει κανένα κάσο, Πολύ, πολύ οργανωμένο. <laughs> <laughs> έχω πάρει και ένα, μια κάσα πόρτα. Στην Ως, βάζω κάπου, Σε κάθε χει... σπίτι έχω ένα θρανίο ναι. Κάτι γίνεται, από κάτω. Κοιτάει ο Αναγκάσει τα παιδιά να σκουβαλάνε κανένα Ελπίζω να είναι καλά καλάθι παιδι. από κάτω. Μην είναι τίποτα κλειστό και βάζει το λισάρι <laughs> Αυτό Α. ακριβώς Θέλω να πω εδώ: οι φίλη μα οι Τούρκοι κάνουν ασκήσει κανονικά. Συμμετέχουν οι Αμερικανοί. Λένε μπράβο, τα πήγατε πολύ ωραία. Βλέπαν οι Αμερικανοί. Τώρα να γίνεται κατάληψη. Πότε θα χρησιμοποιηθεί αυτή <laughs> η εμπειρία. Ήταν η ασπίδα μα. Αυτό δεν oh. Οι μας, oh. είναι το η ασπίδα εκεί για να πούνε ωραία, Το λοιπόν, Πέινιπολ, κάνατε. Βγάλετε εκεί που βγάλετε mm. τα μάτια, συγχαρητήρια. Έργο. Yeah. Δεν κοτάτε δε, δε, δε στην Ελλάδα. Δεν θα, δε, θα τολμήσετε να σα αφήσουμε εμείς να περάσουμε. Δηλαδή, ανήκουμε σε μια συμμαχία. Έχει yeah, Λόγω συμμαχία. Στη... Okay. Αν είναι έτσι, δέχομαι. Καλώ ανήκουμε στο ΝΑΤΟ και δεν είναι το ίδιο συνδικάτο. Mm. Μάζουμε mm. την άλλη. Mm. Την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Τώρα, ε, Γιώργος Παπαδάκης το πρωί κάνουν συνδέσει επειδή στην Κίνα μια άλλη δημοκρατία. Πολύ μεγάλη χώρα. Πολλέ δημοκρατία έχουμε πλέξει, βέβαια. Ό, μόνο. Πολύ χαμό με τη δημοκρατία. Μόνο, μόνο δημοκρατία. Βλέπουμε τι γίνεται εκεί στη Σαγκάι, γενικώ κάτι μεταλλάξει είναι έχει αυτό το, το δόγμα τη μηδενική ανοχή, οπότε και ένα κρούσμα να έχουν το 1 τρισακατομμύριο του πληθυσμού φύζουν να αποφάσει τι κλείνουν. Σκοτών σκοτώνε. Βάζον, βάζον, τα, μαζεύουν, σκυλιά, τα... τα σκυλιά μέσα. Τα δορυφορικά από τα ρομπατικά. Τα ρομποτικά σκηνιά που με τα μεγάφόνα και τα άλλα. Τα σκυάλ μέσα δεν του επιτρέπουν τα βόλτα να τα βγάλει. Δηλαδή, μιλάμε για τρελό. Όλο αυτό είναι τρελό που γίνεται εκεί. Θέλει και ο Γιώργος Παπαδάκης το πρωί να βγάλει μια Κινέζα που μιλάει λίγο ελληνικά από, την, από το Πεκίνο. Α. Και κάνει τις σύνδεσεις. Μιχάου και τα γνωστά. Ν, περίπου. Α. Και βγάζει λοιπόν την Κινέζα. Και Εγώ ελεύθερο... θέλω να ρωτήσω αν ξέρετε Κινέζα. Ξέρει κανείς κινέζικα και okay. okay. Άρα πρέπει να βρούμε Κινέζο ή Κινέζα που να ξέρει ελληνικά. Έχουμε. Ε, Πώς Έχουμε. θα επικοι <στά> Καλημέρα Γιάνιαν Γιού Καλημέρα Γιώργο Παπαδάκη Καμιά και Καλημέρα καλημέρα Το μικρό όνομα τώρα πώ να σε λέω Γιάννα, σε λέω Ή υπάρχει και ελληνικό όνομα που μπορώ να σε λέω και ελληνικά Το κανονικό μου όνομα είναι Τσιντων Πολυχερία Αλλά οι φίλοι μου με φοράζουν ελπίδα Ελπίδα <laughs> Δεν μου λες ελπίδα Παντρεμένοι ανίπατροι Κυρία, εγώ τάψη τρει αντρέ, τρεβέτε σαν τάψηλα, που να. Και τώρα θα το άλλο που μισό. αν θέλει μπορώ να σου βρω ένα καλό παιδί Έλληνα. να βρω καλά στα σκέλα μου, τόπο πατάκι, αλήθεια, θα τον τι λέμε τώρα. Και εγώ θα είμαι πολλά Έχω μάθει όμω. Ότι τραγουδάς κιόλας Α κύριο Παπαμάκη Είσαι καλό δημοσιογράφος Πες μας ένα τραγούδι που σου άρεσε Το αγαπημένο σου ελληνικό τραγούδι ποιο είναι Το κατά τι μα με τη Μαρία Κάλλας Να τραγουδάω κιόλας <Και <Και <Και αμυλίδι> αμυλίδι> αμυλίδι> αμυλίδι> Το αμυερός Το πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοντάκη Ποιο τραγούδι θα του τραγουδαγες Λίγο λίγο να πιάσεις Θα σας πω ένα αλλό μου αγαπώ το Για πιάστε λίγο! Πιάστε ο ΣΥ το βρούμε κι εμείς! Για πιάστε λίγο! Για πάμε! Υπάρχει κάποια μου δυνατάτατα Κι ένας καμήμος θα ζητάτατα! σε ένα γλύκισμα <συσίλια> σε αγαπάμε πολύ και Έτω, ε, θα και τα πέριμα. πούμε τη διαιτέρως έχω κάτι καλό oh, για το γάμο <συσίλια> που λέγαμε έχω κάτι καλό oh, σε <συσίλια> αγαπάμε πολύ φιλιά στο <συσίλια> Πεκινό Πεκινό φιλάκια πολλά ευθυντά καμπέριμα <συσίλια> Έβγαλε συνεννόηση που παράγησε με την κοινέζα <συσίλια> και <συσ στην Κίνα να μας πει τι γίνεται με τον κορονοϊό τα μάθαμε δηλαδή εμείς τώρα τι γίνεται στο κορονοϊό Κάπω έτσι έγινε η συνομιλία, δεν ήταν ακριβώ έτσι. Κάπω έτσι ήταν. Τα ορίστε, στη Μενεγάκη τσουγκράνε μπλε αυγά. Παντού είναι δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Αυτό είναι γαλάζιο. Ποιο το χρώμα. Το εγώ. Ναι, δεν είναι μπλέ. Πού παραπέμπει. Ναι, όχι, ε, ωραία. Ναι. Τι θε αυτό, θα πούμε γαλάζιο. Ε, τρικουάζ, Δύο χρώματα ξέρουμε. Ωραία. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στα κανάλια και το πρωί και μετά. Έγινε και μια δολοφονία. Άλλη μια δολοφονία αυτέ τι μέρε. Ξεκαθαρίσματα. Στον που... επιχειρηματικό, στο σοβαρότερο επιχειρηματικό κλάδο τη χώρα. Στην μαφία. Στη νύχτα. Γίνονται διάφορα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. τα Δεν μπορούμε να τα γιατί... ερμηνεύσουμε. παρακολουθήσουμε σαν να βλέπουμε ναι. ταινία. Ναι. Βγαίνει όμω ο Μπαλάσκα. Που αργία. είναι σε Που είναι, ο... είναι, σαργία... είναι αστυνομικό. αυτά. Όχι, αυτά α, πάνε. Πρέπει Δεν υπάρχουν αυτά για τα κανάλια. Αυτό δε... είναι αστυνομικό και στην υπηρεσία ή είναι αστυνομικό στα κανάλια μόνο. Είναι από του λίγου που είναι αστυνομικό και στην υπηρεσία. Κάνει τον έχω δει και Όχι εννοώ, δουλεύει ρε παιδί ναι, ναι, Δεν δουλεύει, είναι δουλεύει, ότι. Δεν είναι ότι αστυνομικό για, για τα κανάλια. Τον έχω δει με στολή, εν περιπτώσει, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει, αλλά τον έχω δει με στολή. Και εγώ έχω δει τον άλλο με στολή και ξεβρακώνω μετά από 10 ευρώ. Ποιο Ένα κογκομπό, ένα. <σχελίου> δηλαδή, θέλω, από, τι πάει, όποιε φορέ η στολή είναι μπάτσο. Η στολή του αστυνομικού. Το Απλώ του αστυνομικού ήταν και εκείνο, θύμιο. Μα έδειξε και το σήμα του. Στο τέλο. Ναι, οκ. Okay. Πού γυρνά, πού πηγαίνει, που έχει μπλέξει. Στη συγκρού καταδείκαμε. <laughs> ανεβήκαμε. ανεβήκαμε. Από την, Απ την τρούμπα Λογικό είναι να έχουμε τέτοια παραστήσει. Η διαδρομή <laughs> από τρούμπα και από συγκρόπου και να το πιάσει είναι δύσκολο. Δεν γλιτώσει. Ειδικά εδώ το πρωί τη νύχτα που έρχονται πρωί-πρωί βλέπουν διάφορα από ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, ο Μπαλάσκα βγαίνει να μιλήσει για την μαφία, για το χτύπημα αυτό και για την ελληνική αστυνομία. Και mm. κάπω δεν ξέρω τι θέλει να πει. Αλλά τα είπε με κάποιο τρόπο, που μπορεί κάποιος καχύποπτος, δεν είμαστε, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, Όχι. να το απαρεξήγησε. Έχω μιλήσει Άλληλα. με του συνταξιούχου και αξιωματικού ελληνική <σοφίλια> αστυνομία, οι οποίοι μιλούσαν με τον Στεφανάκο, α πούμε. Yeah. Σου λέγανε ότι ήταν βαδίτατα εγκληματία. Αν του την έκανε, δεν σε λυπότανε, <σοφίλια> αλλά δεν θα σου την έκανε ποτέ πρώτος γιατί ήταν ντόμπρο. <σοφίλια> Είχαν αυτοί οι παλιοί εγκληματίε μία ντόμπροσύνη και άγραφου κώδικε πολλού. Έτσι είναι. Ακριβώ όπω τα λέει ο κ. Αν βγάλει την εικόνα του φοβόταν κ. Μπαλάκη αυτού στην αστυνομία. Σα διακόψαμε να τα ποτέ. Και. κοιτάξτε. Αισθάνονταν ένα δέοντα δίκιο απέναντι σε αυτά τα ονόματα. Επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση, θα πω αυτό που λέτε: Παρεξήγηση με του εγκληματίε. Αυτού του επίπεδου οι εγκληματίε είναι λεγόμενοι επαγγελματίε εγκληματίε. Μιλάμε mm. για εκατομμύρια, μιλάμε για πολλά λεφτά. Ναι. Μιλάμε για μια δουλειά η οποία γίνονταν πριν από αυτού και θα γίνεται και μετά από αυτού. Με την αστυνομία η σχέση του δεν ήταν ποτέ κακή. <Ρεκλυντας> με την αστυνομία η σχέση του. Δεν ήταν ποτέ κακή, ήταν mm -hmm. αμυγός επαγγελματική mm -hmm. Δουλειά σου να κάνεις αυτό που κάνεις, δουλειά μου να σε πιάσω Δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώ το είπε. <laughs> <laughs> <laughs> δεν βγαίνει. Οι μαφιόζοι δεν βγαίνουν όπω παλιά. Παλιά Όχι, είχαμε καλού <laughs> μαφιόζου. Χαλάσαν εκεί οι μαφιόζοι. Στι δεν... κουζίνε. <laughs> ναι, τίποτα. Έπαιρνε μια κουζίνα, κρατούσε 20 χρόνια. Τώρα είναι χρόνια από αυτό. Τι μαφιόζοι, <laughs> με τι σχέσει του, με την αστομία και τα αγγλικά. Χιουρτέ μαζί. Το ένα. Τι είχαν να χωρίσουν. Όπω είπα. Μερικά μαγάζια, ποιο θα κάνει μπραβιλή και εδώ. Ε. Είπε και ο κύριο Μπαλάσκα εδώ ότι είναι μια δουλειά πολλών εκατομμυρίων που γινόταν παλιά και θα γίνεται και στο μέλλον. Αλλά υπάρχει. Το να χρήμα έχεις... κοινή καταγόραση καλές... είναι πώ φύγαμε το Πάσχα. Είπε καλέ σχέσει η ελληνική αστυνομία με του μαφιόζου. Γιατί, παιδί μου, να έχει καλέ είναι, είναι διαδηλωτή για να έχουν κακέ σχέσει, Τι να χωρίσουν. Μαφιόζοι είναι, έχουν, αυτός ε, σου αυτό σου είπα. Έχουν είναι. λόγο. Θα μπορούσε να βγει και να πει διαδηλωτή: Έχω καλέ σχέσει με την ελληνική αστυνομία, Όχι. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει: Έχω κοντινή σχέση, αλλά όχι καλή. <laughs> έχω άλλοι... μια σωματική σχέση, <laughs> αλλά όχι καλή. Ο δηλαδή, μου έχει έχουν... μετρήσει τα παίδια. Καλές. Αλλά όχι ότι με αγαπάει, δεν τον νιώθω εριστικό αυτό μια αγάπηριστική. Οι άλλοι έχουν καλέ σχέσει. Και βγαίνει ο κ. Μπαλάσκας ω συνδικαλιστή εδώ να το παραδεχθεί. Αυτά για γίνει... το κακή μου το, το μάτι. Ναι, όχι, εμεί εδώ με τον Μπαλάσκερ είμαστε. Τα λέει πάρα πολύ ωραία, καλέ σχέσει και όλα τα υπόλοιπα. Και να υπάρχει αγάπηρα, παιδιά. Είναι μέρα τη αγάπη. Αυτό... Αγαπάτε αλλήλου. Κάπου. Αυτό, αυτό, αυτό τα, το μίσο που θα οδηγεί. Έλληνα να σκοτώνει και να κυνηγάει η Έλληνα. Μαφιόζω. Ναι, Ε, υπάρχει ένα άλλο θέμα που έγινε μέσα στο Πάσχα Από τους μίζερου ξεκίνησε Τι φύγαμε, τόσα θέματα γίνανε δεν να τα έχουν βάλει με τον πρόεδρο και διευθύνοντας yeah. τη ΔΕΗ ε, Τον εντάξει. κύριο Στασί Ο οποίος λέει παίρνει 360 ε, 000 000 ωραία, το χρόνο Επήρε πή, και κάτι πόνους Και τι έγινε, έβαλε στον εαυτό του ένα πόνους Είναι 360.000 το χρόνο yeah. Είναι ένα χιλιάρικο τη μέρα, δεν τα αξίζει Ωραία Ότι, είναι ένα να παντήσουμε σε αυτό Εγώ θα σου πω βγαίνει έξω ένα Πότε φεύγει το χιλιάρικο Ούτε χιλιάρικο τη μέρα γιατί είναι 365 μέρες το χρόνο Με 360 ούτε καν χιλιάρικο Εντάξει πες ότι είναι και κάποιε αργίες και δεν βγαίνει, Ρε παιδί μου Ας <laughs> το πες ότι δεν βγήκε από το σπίτι Αλλά βγαίνει έξω πόσο εύκολα φεύγει ένα χιλιάρικο τη μέρα Δεν σου φεύγει, Αν φεύγει... Βενζίνη να βάλεις oh. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το 500. <laughs> Ένα, γιατί δεν, ρβολές, έχουν και, αλλά... δεν έχουν και αυτοκίνητο τώρα που θα βάλει 30 λίτρα μέσα. Όχι, ναι. Τα αυτοκίνητα που έχουν αυτοί θα πάρει την τάξη. Ανέξει και ελικόπτερο, γι' άλλα στη θέση του. Δεν γεμίζει με τίποτα. Βάς βάρκα, βάρκα μήνεις... ελικόπτερο, αυτοκίνητο, φυλάκα το χιλιάρικο. Βάρκα λέει. <laughs> Τι είναι, ρε, ψαρά. Η Ναι, αυτό Τι είναι ο Κύρκο που έχει μια βάρκα και την <laughs> παίρνει. <laughs> την Ανούλα, <laughs> τη βάρκα και την πάει και την φέρνει. <laughs> Τέλος η, πάνω. Πάνω. η βάρκα αυτή μιλούσε <laughs> σχέση με τη θάλασσα η, η θάλασσα είναι μόνη της. Ο κύριο Θασή, λοιπόν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι και προκομμένο. Είναι και άριστος και μέλο τη Δημοκρατία. Και καλά κάνει. Είπε να φτιάξει ένα σπιτάκι. να μένει στη Τζιά. Ένα κεραμίδι ρε παιδί μου. 759 τετραγωνικά μέτρα. Πόσο καμπινέδες. Δεν ξέρω, δεν μένει. Γιατί έχω στο Μητσοτάκι το 500 αρι, τετραγωνικά στην Κρήτη που έχει 11. 11, ενώ έχει μια αναλογία σωστή. Αυτό εγώ συμφωνώ πάντως. Είσαι καλεσμένος. Εγώ με τις τουαλέτες εσύ με παίρνανε πολλέ, γιατί yeah. μαζεύεις ένα τραπέζι. Yeah. Ένα αρχι, ένα αρχιπό, oh, πώς, ναι. Τι να έχει, να έχει. Πώς θες τη του. Δεν μπο Επίση, να, να έχει άλλο κολόχα το κάθε τουαλέτα. Ναι. Γεννηνε, δεν ικανοποιούνται όλοι με το Όχι. ίδιο. Λοιπόν, το ένα γδέρνει, το άλλο είναι μαλακό, το άλλο μυρίζει, το άλλο είναι μομ, το άλλο είναι πορτοκαλί. Ταιριάζει με το καφέ. Εγώ θα έβαζα και επιλογέ. Στην τουαλέτα 1, την τουαλέτα 2, καλεσμένο στην τουαλέτα. Δύο, τουαλέτα. Ναι. Δηλαδή... Ποιο είναι για τσίσι, ποιο είναι για χέση. Δηλαδή... Μην μη χαθούμε. <laughs> <laughs> χτίζει αυτό, <το> <laughs> αυτό το σπιτάκι. Ο κύριο Τασή χτίζει αυτό το σπιτάκι. Ναι. στην Τζιά. Και όλο αυτό έγινε θέμα που είναι ο Γιαννούλης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η Καραμαλή η βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας οι πρώοι δημοσιογράφους, ναι, είδες, οι πρώοι ναι. δημοσιογράφους και είναι λοιπόν και συζητάνε αυτό το θέμα Δεν μας κατηγορήσετε για τον κύριο Στάση Ah. Θα δώσω ολοκληρωμένη Ωραία, απάντηση σε αυτό που είπε η Ψάξτε λοιπόν, λοιπόν την τώρα. αδειοδότηση πότε έγινε. Ακούστε. Μετά, σε ένα μετά, δευτερόλεπτο πού? για να με, μετά, μην αφήνουμε κενά. Μετά μου Όχι. Σε δύο δευτερόλεπτα ναι. για να μην αφήνουμε κενά. Η αδειοδότηση mm -hmm. από την ανέγερση μια πολυτελούς κατοικία όταν αμείβεται το τελευταίο διάστημα με 360 χιλιάρικα το χρόνο είναι προχρηματοδότηση. Χαλάλιτού. Α, βέβαια. Χαλάλιτού. Αυτό είναι στάση. Εγώ τον έλεγα ah, λάθο. είναι η εταιρεία έσταση. Λοιπόν, χαλάλι του. Ε, όλα μαζί ίδια. Χαλάλι του. Και μαγκιά του. Δεν αυτό, κατάλαβα. Αυτό Δεν μπορούς. μας δίνει η ρεύμα. Εδώ είναι. Θα... Η... Όχι. Δε... Έχει να βάλει. Άμα θε το βραστήρα. Κυρίω εξαιτία του κυρίου Στάση. Λοιπόν. Mm. Και... και λίγα πληρώνουμε. Αν το πούμε Στάση, είχα... εγώ προτιμώ να το πούμε 69. <laughs> Γιατί το ρεύμα <laughs> αυτό <laughs> μα προκύπτει. <laughs> ή <laughs> dog style. Οκ. Όλα αυτά που διάλεξε ο τόνος Όχι, το Στάση. Επειδή είναι Στάση, διαλέξουμε Στάση. Λοιπόν. έμ να πούμε ευχαριστούμε που εξαιτίας του κύριου Στάση έχουμε και ανάβουμε ένα διακόπτη και ένα και θερμοσύφωνα. Και του και καπέλο του. Και ένα τσουκάλι να Πριν βάλουμε. Πριν το Στάση είχαμε μυστήριο τέτοιο, είχαμε ρεύμα. Είχαμε. Είχαμε. Ναι. Με τους φωτόπουλους. <χει> Ορίστε, αυτά θέλετε. <χει> <χει> δεν θέλουμε ούτε το τέτοιο, τέτοιο, Πρέπει ντε και καλά να έχουμε ή το ένα ή το άλλο. Ε, αυτό δεν θα έχουμε ή το ένα ναι. ή το άλλο. Αυτό λοιπόν. που βάζουν πάντα ένα δικό τους, Οι καλύτεροι από τους λιγότερο καλούς και πρέπει να είναι και καλά. Σκέψω τι φορολογία έχει ο άνθρωπος αυτός, ε. Α, δεν θέλω να τα σκεφτώ. Μη ζελιάζουμε, γιατί έχει και ωραία μέρα και ο άνθρωπο. αναφωτήσει. Μη αλλά τον έχουν γονατίσει. Ναι, ναι, εντάξει. Λέτε, ένα ένα όσο έχεις. είπαμε, 360 το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, τι μένει σπίτι. Τι, στο... τι μπαίνει στο σπίτι τελικά. Τίποτα. Ε, άσε με τώρα. τώρα Καλαμισιντάρι του κόλλου. Έχει χτίσει οικοδομή. Τι ξέχουν, τα υλικά. Όχι, τα υλικά, ε. Έχει δει που, που πέρα. Πέρα. Άσε με Ένα Πάρε αλουμίνιο εργάτη. να βάλει περνάει. Παιδί. Παιδί παιδί ένα αλουμίνιο, αλουμίνιο, αλουμίνιο. είχε 5 εκατοστάρια να βάλει ένα παράθυρο, τώρα έχει πάει 9. Δεν βρίσκει εργάτη να σου φτιάξει και να βάψει ένα κάγκελο, μια γυψοστανίδα. Ξέρει, θα του στοιχεί τώρα αυτό. Καλά. άστο το βρίσκει. Την τύχη του να μην την έχει κανεί. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Ούτε το μισθό του. Ούτε το σπίτι. Ε Δεν ναι. πήγε και στον Ασκακό, δεν, δεν πήγε στην γιάπι. Στη Εντάξει, διάλεκουμε το παπόλοι. Το δικό μα, είναι ο Ο, ο προκομμένο γρόσο Ολικά. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στο όχι ακόμα. Α, θα δύο παίξουμε, παίξουμε, <laughs> παίξουμε έναν κοινικό ακόμα. Είναι ο Ανδρουλάκης, το ξέρετε, το Πασόκ, το Ανδρουλάκη, το πασόκομαι. Πασόκ, ο ο οποίο λέει, ξελέει, δεν μα τα λέει καθαρά. Τι. Τη μία λέει θα κάνω αυτό, θα ε, από λέει, την άλλη να... λέει. Να ικανοποιήσει λίγο τι μάζε, μα τα λέει. Ενδιαφέρονται οι νύφε. Φάζονται οι συνεργάτηδε νύφε. Η Νέα Δημοκρατία και ο Σύριο. Ναι, υποψήφισαν. Γιατί με αυτόν μάλλον θα γίνει κυβέρνηση αν δεν έχουν αυτοδυναμία. Και βγαίνει να πει κάτι ο οικονό και βγαίνει να πει κάτι και ο Τσίπρα. Χωρί να έχουν προσυνεννοηθεί και με διαφορετικό χρονικό. Σημείο, λένε το ίδιο για τον Ανδρουλάκη. Ο κύριο Ανδρουλάκη πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να λέει τι δεν θέλει και πρέπει να μα πει τι θέλει. Πριν ο κύριο Ανδρουλάκη αρχίσει να μιλάει για πρόσωπα και για ονόματα, καλό είναι εκτό από το τι δεν θέλει να mm. μα πει και τι θέλει. Ο κύριο Ανδρουλάκη, εκτό από το τι δεν θέλει, να σταματήσει να λέει τι δεν θέλει, mm. να μα πει και τι θέλει. Και πρέπει να μα πει τι θέλει. Και να μα πει τι θέλει. Oh. Ιδέα, αυτό που τα βάλει δίπλα-δίπλα. Τα άφησα να ότι είναι ίδια. Όχι, όχι, όχι, όχι επειδή είπαν μια ίδια. Δεν θα, είναι ίδια. Δεν, ίδι. ίδι. ίδι. ίδι. δεν είναι ίδια. Ίδι. Απλά έχουν ένα δίκιο και οι δύο εδώ. Γιατί δεν... έχουν δίκιο σε αυτό που λένε. Και ο κ. Και Καλαμούκη και ξεπλένει τσίπρα και δεξιά. Ό, να τα... πούμε ότι τώρα α πούμε είναι μέρα έξω. Να το, η ώρα να Μάλιστα. Εντάξει και αυτό. Έγινε και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώ δεν ήμασταν εδώ να το πιάσουμε. το Αυτό είναι πιο πολύ. Κομποβελάσινι που λέμε. Όμω εκεί πια ήταν. Ποια δεν ήταν. Oh, ναι, okay. η, η Όλγα και, και ο Γιώργο Βασίλη. Ήταν, μωρή η Όλγα. Ακούω ποια, ποια, συ, ποια συντρόφισα. Άκου, ποια ήταν. Η, η συντρόφισα η Χρυσοβελώνη. Η δύναμη μα είναι τεράστια. Είναι η ίδια δύναμη του ελληνικού λαού. Συντρόφισε και σύντροφοι, καλού αγώνε σε όλου. Συγγνώμη, εσύ ριζέω τώρα από το 3% από το παλιό. Και είναι η Χρυσοβελώνη του καμένου Και σε λέει σύντροφο και συντρόφισα. Και την παρουσιάζει και άλλου πάνω σαν συντρόφισα. Πώ νιώθει. Ε, κείτε, εγώ στην που δεν ήταν η άλλη του Λεβέντι. Ναι, δεν την κατηγορούσα. μεγάλο, οικονόμο. μεγάλο οικονόμο, είναι Που είναι Ευτυχώ που δεν καίγεται γιατί μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο κάποια στιγμή κάπου. Κοιτάξτε, πάντα στον τόπο αυτό ας, είχαμε τα κεφάλαια, ας, τα εθνικά κεφάλαια, τα είχαμε πάντα και λίγο κρυφά, λίγο. Ναι, ναι, ναι. Τα δεν ο ο μιλάει. Οπότε να Όλοι αυτοί μπορούν να χρειαστούν Με ένα άλλο απόσπασμα πολύ ωραίο από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι. το Μπάχαλο αυτό που έγινε Όχι, όχι, όχι δηλαδή, τον Μπάχαλο. Αυτά γίνονται στην στις... Λαϊκισμό. τώρα σιγά. Ναι. Είναι όταν μίλησε ο σύντροφος Σπίρτζη. Είμαστε εμείς τέλος που έχουμε στην καρδιά μας τον Αντρέα, τον Χαρίλαο, τον Λεωνίδα, τον Γιάννη και συνεχίζουμε του αγώνε του μαζί με τον Αλέξη. Διαβολικά καλό όμω τον Τραμπ είχε πει. Δεν είχε πει ούτε τον Χαρήλα ούτε τον Αντρέα. Τον Αντρέα του Παπανδρέο, ναι. Ναι, τον Χαρίλαο ο Φλουράκι. Ωραία, τα έπλεξε όλα. Τα παιδιά από την Πάτρα. Ο Γιάννη περνάει ο Μπαϊνιά, μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Όλα μαζί στο μυαλό του Πασόκου Σιριζέου που είναι ο σπίτι Όλα σε ένα μίξερ με ταχύτητα στο μάξ που έχει και ύπαρμα και κόβει ό,τι είναι. Μεταξύ μα είμαστε παιδιά. Ναι, μαζί. Κάπως έτσι ενωτικά θέλαμε να κλείσουμε. Χωράει το τραγουδάκι. Άρα ένα έτσι για αυτά. ανάπαυλα. Λίγες διαφημίσεις μετά και κολλητά το μαγκαζίνο. Είσαι τα υπόλοιπα υπό αύριο. αύριο. Γεια σας. Ευχαριστώ.